Σκέφτερα με την Ερμόπολη. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το βουλιαράκι. Ήταν και πάλι η ώρα στην που πριν από 20 περίπου χρόνια στις εποχές του διαδικτύου. Το είχε βρει τυχαία σε ένα παλαιονομιμοπολείο και σκέφτηκε ότι για μέχρι την κοινότητα στην Ερμόπολη ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Αρμονία και μελωδία, μήνουση μουσική μελέτερ μετά τεχνοποτικής αναλύσης των διαχόρων ολογραμμάτων» το 1987. Δεν μπορεί, εί Υπάρχει μία ασύλληπτη μουσική ζωή στην Θερμοπολίκηση και ξεκινήσαμε μία έρευνα μαζί τότε. Ήρθαμε εδώ καναμέρια με αυτά αρχεία και στον πίπο και ανακαλύψαμε αυτό που mm. συνηθίζουμε να λέμε ότι εκείνο, η χαμένη Ατλαντίδα του μουσικού μα το πολιτισμού. Ένα αδιανόητο πλουλουτό μουσική ζωή, όχι μόνο στον ιστορικότατο απορρονά αλλά και εκτός των uh, πυλών του θεάτρου που ανέδειξε μια τελείω διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ξέραμε. Ξέραμε κάποια πράγματα για την Αθήνα, ξέραμε κάποια πράγματα για την Επτάνισσο, δεν ξέρουμε την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν και θα είναι υπόλοιπη Ελλάδα. Όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι ότι είστε Ερμοβολίτε. Η Ερμοβολία αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο τη ελληνική ιστορία. Είναι δημιουργή παντονότου του Νατρολου Ελληνισμού, γίνεται μέσα από τι φλόγε τη Επανάσταση, με διάφορου πρόσφυγε που κατέφυγαν στο νησί, περισσότεροι χιόντε μετά από σφαγή, σφαγή τη Χιού, και όχι μόνο, και κατάφεραν σε λιγότερο από μισό αιώνα να ε, μετατρέψουν το λιμάνι τη Εμόπουλη, και σημαντικότερο λιμάνι τη Ανατολική Μεσογείου, που να απειλούσε περισσότερα πλήρα ακόμη και από εκείνα τη Μασαλία. Αυτό όμω που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονό ότι οι κάτοικοι τη πόλη δεν έμειναν σε μία ανάπτυξη οικονομική, αλλά ζήτησαν και μία ανάπτυξη, πολι... ανάπτυξη πολιτιστική. Έτσι λοιπόν, ε, αυτή η πόλη πήρε το όνομα τη από το Θεό του εμπορίου αλλεγγυνογραμμάτων, δηλαδή, και αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό φαινόμενο που αναδεικνύει, αποδεικνύει, μάλλον, ότι τα οράματα μπορούν να γίνονται πραγματικότητα όταν οι γνωριστέ του είναι υψηλόφιλε. Ε, και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη του πολιτισμού στην Ελλάδα έγινε από ανθρώπους που ήσαν από όλη την Ελλάδα χωρί κοινική καταγωγή, χωρί ξένου κατακτητέ ή ερμοστες χαζοντας μια συλλογικότητα θα μπορουσαμε να πούμε. Και βέβαια υπήρχε και η αναγκαιότητα τη αναζήτηση τη πολιτιστική ταυτότητα, γιατί ποια θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι προ την Ανατολή ή προ τη Δύση. Η απάντηση βρίσκεται, ίσως, στην αρροφή αυτού του θεάτρου που όλοι γνωρίζουμε, δημόσιας τι επικονίζει. Τον Εσχήλο, τον Όμηρο, τον Ευρυπίδη, αλλά και τον Τάντε, τον Μελίνη, τον Νιτσέτη, τον Ότσαρτ και τον Βέρντι. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο ευρωπαϊκό πολιτισμός στα γράμματα και στις τέχνες και στη μουσική. Yeah. Και αυτό γιατί διότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι, και, και στη συνέντευξη εκείνων των ανθρώπων, ανθρώπων ακόμα περισσότερο ήταν, η φυσική εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και οτιδήποτε αποτελεί και αποτελούσε κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού ήταν φυσικά και κομμάτι του, του, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Ποιο είναι το κάτι προϊόν αυτό αυ, του πολιτισμού ή όπερα, η οποία γεννήθηκε ως προ, η προσπάθεια της αναβίωσης, Αρχαίες, αρχαίες και της αρχαίας-αρχικής τραγωδίας, την επόμενη της αναγέννηση. Οπότε, στη συνείδηση των ορμακολητών των δέκατοντων αιώνα, η όπερα ήταν ένα κατεξοχήν ελληνικό είδος και ω τέτοιο δεδασκόταν και στα σχολεία. Από το ουράτιο το μάτιο πέταξε Ένα ιερός αγγελιοφόρος για σένα τη νύχτα και σου φέρνει το πιο όμορφο όνειρο Μέχρι να ξυπνήσεις εκ νέου το πρωί, κοιμήσου καλά, κοιμήσου καλά και κλείσε τα όμορφα μάτια σου, κοιμήσου καλά, κοιμήσου καλά και, και αγαπημένα.